Κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο 3W www.rfe.lgr και στους 91.2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά. στη Σπυριακή Εκκλησία Καλησπέρα Σας Μαζί σα είναι οι ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φυσικής Ένωσης που θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη μία ώρα περίπου Στα τηλέφωνα του σταθμού μας της Πυριακή Εκκλησίας στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 μπορειτε να τηλεφωνείτε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, στο www.hfe.gr, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή και να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές. Στη σημερινή εκπομπή ε, θα είναι μαζί μας η Μυρτώ Σοφρονίου. Καλησπέρα σας. Η Πολυξένη Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Η Μαρία Σαρήγκολη, καλησπέρα και η Μαρία Παπαδημητρίου Ενώ την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Καραμαλέγκος Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή Λάβαμε από ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο YouTube ε, το οποίο είχε το εξής περιεχόμενο. μια θείασος, μια θεατρική ομάδα, ε, σκηνοθετεί ένα περίεργο και πολύ καθημερινό ε, συμβάν. Ε, ουσιαστικά δραματοποιούν ε, την αδιαφορία του κόσμου, περνώντας ε, δίπλα από ένα κάδο σκουπιδιών, πλάι στον οποίο... Ε, κοίταται ένας άνθρωπος, είναι εξαπλωμένος, ανέστητος, πολλοί κόσμοι περνάει από δίπλα, από όλες τις ηλικίες, όλες τις κοινωνικές τάξεις και αδιάφορα. Ε, περνάει μέσα σε και μία τυφλή κοπέλα, η οποία από τις συζητήσεις και από τους ήχους και από την αφή της, καταλαβαίνει ότι δίπλα της ε, είναι εξαπλωμένος ένας ανέστητος άνθρωπος. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει κάτι δραστικό η ίδια, ε, και αυτό που κάνει στην ουσία αυτή η τυφλή είναι ότι. και αυτό που μα κάνει και εντύπωση, φωνάζει, φωνάζει του περαστικού που περνάνε από δίπλα τη. Εδώ υπάρχει ένα άνθρωπο, βοηθήστε, αλλά δεν σταίχεται κανένα. Αυτό που μα κάνει πραγματικά εντύπωση. Ότι αυτή η τυφλή κοιτάει τον, ε, κοιτάει τον πεσμένο άνθρωπο, φωνάζει για βοήθεια και πάλι και κάποιο που του καλεί πραγματικά σε βοήθεια δεν σταματάει κανένα άνθρωπο. Πραγματικά. Και το βίντεο συνεχίζει ε, καθώ λύγει το γύρισμα σταματάει το γύρισμα, οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες διαλύονται και όπως φεύγει ο σκηνοθέτης από το χώρο του γυρίσματος ε, βλέπει πλάι στο αυτοκίνητό του έναν κάδο με σκουπίδια και έναν άνθρωπο που ουσιαστικά πάλι ζητεί τη βοήθειά του αλλά δεν τη δέχεται και ο ίδιος ο σκηνοθέτης που έχει, ε, γυρίσει αυτό το, έχει θέσει αυτό το θέμα α πούμε στο ταινία του, δεν ευαισθητοποιείται. Μπος του συμβαίνει στην πραγματικότητα υποτίθεται. Ναι. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτό, κοίταξε γύρω γύρω πως την κοιτάει κάποιος ε, από την παραγωγή. Κοίταξε ότι δεν υπήρχε κανένας να τον κοιτάει και απλά συνέχισε το δρόμο του αμέριμνος. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε και τον νόμο που μας περνάει με το βίντεο που σκηνοθέτησε. Να, σωστά. ένα συχνό φαινόμενο, άνθρωποι στο δρόμο, όχι μόνο ανέστητοι που να, ε, θέλουν τη βοήθειά μας χωρίς να μας το πούνε, αλλά άνθρωποι ρακένδυτοι, ταλαιπωρημένοι, να μας ζητάνε τη βοήθειά τους με τα μάτια τους, να μας κοιτάνε, μπορούν να μιλήσουν από την πείνα και από την ταλαιπωρία. Αλλά εμείς ε, το, πολυ... το περισσότερο που μπορεί να κάνουμε είναι να του κοιτάξουμε με ήκτο, με στενοχώρια και απλά να φύγουμε. Ή απλά μπορεί να δώσουμε κάποιο κέρμα και να πούμε ότι εντάξει, εμεί τώρα κάνουμε το καθήκον μα και τελείωσε. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό που νιώθουμε είναι η λύπηση για τον άλλον. Δηλαδή, νιώθουμε αυτό το νύκτο, νιώθουμε αυτή τη λύπηση. Μπορεί να σκεφτόμαστε, π.χ. όλη μέρα ότι ε, είδαμε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει κάτι ε, να τον βοηθήσουμε. Κάτι πρακτικό. Είναι όμω και η κατάσταση έτσι, γιατί στην ομόνια, παραδείγμα χάρη να περπατήσει και βλέπει σε κάθε στενό, σε κάθε γωνία ένα τέτοιο άνθρωπο να σου δίνει βοήθεια. Και μόνο μεγάλο άνθρωπο, μικρά πεδάκια. Που λε, εγώ τώρα τι μπορώ να κάνω για αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί και από το βιντάκι που είδαμε, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν σταμάτησαν να κοιτάξουν τον άνθρωπο. Προχώρησαν χωρί να του δώσουν ούτε το βλέμμα του. Είναι σαν να υπήρχε απλά το πεζοδρόμιο και τίποτα άλλο. Λοιπόν. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε, χασί, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχατο σημείο και νιώθουμε αυτό το νύκτο τη λύπηση. Αλλά αυτό που θέλω να προβληματιστούμε λίγο είναι πώ από αυ... Τι λύπη από αυτόν τον τη συμπόνια που νιώθουμε για τον άνθρωπο σε ανάγκη, Πώς περνάμε στην άμεση βοήθεια, στην, στην πράξη. Ε, Κορίτσια, εδώ θέλω να θέσω το ερώτημα: Τι μα εμποδίζει? εμποδίζει να δείξουμε τη φιλανθρωπία μα σε αυτού που το ζητούν, ε, Αρχικά νομίζω ότι είναι η ίδια η κοινωνία. Δηλαδή η σημερινή κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Ε, μα έχει κάνει λίγο καχύποπτου. Βλέπω έναν ε, ε, άστεγο π.χ. στον δρόμο και φοβάμαι να τον βοηθήσω. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να μου επιτεθεί. Μπορεί και να μην μου επιτεθεί βέβαια. Αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη μέσα στο μυαλό μου και νομίζω ότι υπάρχει σε πολλούς. Απ' την άλλη πάλι σκεφτόμαστε ότι ε, δεν έχω χρήματα να τον βοηθήσω, ζούμε σε δύσκολες εποχές, δεν έχω δόν για τον εαυτό μου, θα δώσω τον άλλον. Και το άλλο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι υπάρχουν και κυκλώματα, έτσι. Δηλαδή ε, δεν μπορώ εγώ να δώσω 20 λεπτά π.χ. σε έναν ε, ανάπηρο στο τρένο που μου ζητάει, αλλά δεν γνωρίζω αν αυτός είναι κύκλωμα. Μπορεί να είναι ε, αυτό που λέμε φτωχό μαϊμού. Είναι βέβαια πολλοί που το στηρίζουν αυτό αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνεις μόνο να κοιτάξεις τον άλλο μία ματιά του και καταλαβαίνεις ότι σε έχει πραγματικά ανάγκη. Σωστά. Ε, νομίζω και οι τέση συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ε, από το να διαθέσουμε ένα, ένα ή δύο κέρματα των 20 λεπτών ε, στο δρόμο είναι πολύ ωφελημότερο να τα δώσουμε σε μία οργάνωση τα χρήματα όπου οι αρμόδιοι θα... Το ψάξουν και θα, θα το σκεφτούν. Θα καταλάβουν πού υπάρχει ανάγκη και έτσι θα μοιράσουν τα χρήματα. Και υπάρχουν, άμα κάνει λίγο ενδιαφερθεί, πολλέ οργανώσει εθελοντικέ οι οποίε δραστηριοποιούνται. Υπάρχουν τα ΕΣΥΤΕ τη Εκκλησία, υπάρχει το Χαμόγελο του Παιδιού και πάρα πολλέ άλλε οργανώσει. Ακόμα και που... με το χρόνο δημιουργούνται συνέχεια οργανώσει. Και όσο οι καταστάσει γίνονται όλο και πιο δύσκολε και όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε όλο και πιο δύσκολη κατάσταση αυτές οι οργανώσεις θα πληθαίνουν, το θέμα και εμείς να σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Και καλύτερο είναι να έχουμε οργανωμένες κινήσεις ενάντια σε αυτό το φαινόμενο, ε, παρά μεμονωμένο ο καθένας να δίνει κάτι, νομίζω ότι μέσα από οργανωμένες κινήσεις μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Κορίτσια, ξέρετε, πάντως θέλω να σας ρωτήσω και το εξή. Ε, τι μας κάνει ε, να μειώνουμε την, ε, την, α, την ανάγκη μας, τη δική μας, πούμε, τη θέλησή μας να δώσουμε μου φαίνεται ότι σε σχέση με το παρελθόν ε, έχουμε σταματήσει να το σκεφτόμαστε ως βασική ανάγκη. Δηλαδή η φιλανθρωπία πλέον έχει μπει στις δευτερεύουσες ανάγκες, δευτερεύουσες υποχρεώσεις μας. Είναι όμω ε, μυρτώ και ο σύγχρονος τρόπος ζωής που μεγαλώνουμε σιγά-σιγά. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί μας και σκεφτόμαστε απλά εγώ πώ θα καλύψω τη μέρα μου, πώ θα καλύψω όλο μου το πρόγραμμα, και δεν ξέρουμε καν θα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Και όχι βέβαια μόνο με χρήματα. Με ένα χαμόγελό μας. Με μια καλή κουβέντα. Άρα μάλλον υπάρχει και διαφορά στο πώς ε, ο άνθρωπος δείχνει τη φιλανθρωπία του στην πόλη και στο χωριό ίσως. Ίσως δηλαδή στην επαρχία οι κοινωνίε είναι πιο δεμένε Και η φιλανθρωπία είναι ακόμα τρόπο ζωή. Τι, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αυτό που είπες και πει μια υποχρέωση η φιλανθρωπία. Έχουμε λίγο ξεφύγει από το νόημα. Δεν είναι μια υποχρέωση η φιλανθρωπία, δηλαδή, αν η νοοτροπία μας και ο τρόπος σκέψης μας τα να βλέπουμε τον άλλον, σαν συνάνθρωπό μας, σαν πλησίον μας τότε θα μας έβγαινε αυτό αθόρμητο και όχι σαν μια υποχρέωση. Mm -hmm. Αδελφό και εκπληρώνουμε σίγουρα την ανάγκη Παράδειγμα, που το είχα ακούσει στην εκπομπή του πατώντακό άνω. Ε, είχε πει ο πατήριο Αντρέψα, γι' αυτό ακριβώ που έλεγε Μαρία, ότι δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω από του ανθρώπου που οι ζητούν βοήθεια. Ε, είχε πει το εξή. Ε, είχε παροτρύνει τα πνευματικά του παιδιά για μια εβδομάδα, για μια, για μια μέρα τη εβδομάδα, ε, να δώσει ο καθένα του ένα μεγάλο χρηματικό ποσοστό, ένα χαρτινό, τον 5-10 ευρώ σε όποιον του μπροστά του. Χωρί να κάνω την δεύτερη σκέψη που σκεφτόμαστε εμεί. Τα έχει πραγματική ανάγκη, είναι τώρα το μικρό παιδί που κρύβεται πίσω κάποιο μεγαλύτερο που το έχει βάλει σε ένα κύκλωμα. Χωρί καμία σκέψη. Όποιον δει μπροστά του και του βοήθεια, κατευθείαν να δώσει να προσφέρει αυτό το χρηματικό ποσό. Το έκανε λοιπόν ένα ε, κύριο και στη συνέχεια, καθώ λοιπόν αυτό συνέχισε τον δρόμο, το δρόμο του, έδωσε τα χρήματα και συνέχισε το δρόμο του. Ε, ένιωσα από πίσω του κάποιο να τρέχει και να τον φωνάζει. Και του έλεγε, κύριε, κύριε, μου δώσατε. Αυτά είναι δικά σα. Μου, μου αφήσατε τόσα πολλά χρήματα. Μάλλον σα έπεσαν. Σε μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Βέβαια, μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση. Πράγματικά η καχυποψία μας πολλέ φορέ είναι υπερβολική και ανεξήγητη. Είναι και οι άλλοι, και οι άλλοι άνθρωποι, και να σκεφτόμαστε και σε πόσο δύσκολη θέση έχουν έρθει και οι ίδιοι για να κάτσουν, να ρίξουν τον εγωισμό του. Η άκρα ταπείνωση. Να κάτσει και να ζητήσει από τον άλλον. Το πλέον Όσο... να ρίξει τον εγωισμό σου είναι το χειρότερο. Εννοείται δηλαδή ότι κανένα είναι... τον του. Το βάζουν όλοι τόσο ψηλά και δεν κοίτάνε παρακάτω. Δεν είναι μόνο η δύσκολη, η δυσκαιρή οικονομική τους κατάσταση. Είναι και η συναισθηματική τους κατάσταση. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι είναι δύσκολα. Είναι δύσκολες οι μέρες του. Είναι Νοιαζόμαστε λοιπόν νομίζω σε μία απρόσωπη κοινωνία, δηλαδή νοιαζόμαστε μόνο για το εμείς, το πώς θα τα βγάλουμε εμείς πέρα, πώς θα τα βγάλει η οικογένειά μας πέρα. Ε, μπορούμε να κοιτάξουμε λίγο και του γύρω μας, ίσως υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι χειρότερα από εμά. Δεν μας νοιάζει ένα παράδειγμα, ποιοί κατεβαίνουμε την πολυκατοικία μας το πρωί, τα σκαλιά και συναντάμε έναν άλλον άνθρωπο, δεν του λέμε καλημέρα. Προχωράμε έτσι. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι κάτι μικρό, αλλά νομίζω ότι δείχνει την παθολογία που έχουμε σε αυτό το κομμάτι. Δείχνει ότι έχουμε κλειστεί στον εαυτό μα. Ότι μα λείπει η κοινωνικοποίηση σε αυτό το τομέα. Μα δηλαδή αυτό θα σκεφτόμαστε να πούμε μια καλημέρα. Θα, θα σκεφτούμε να δώσουμε χρήματα στου που μας την βοηθήσουμε. Θα σκεφτούμε στο πιο απλό που. Η καλημέρα αυτό λένε, είναι το θεού η καλημέρα. Αλλά θα το πούμε στον οποιοδήποτε και σε αυτό που βλέπουμε συνέχεια κάθε μέρα μπροστά μα, το διπλανό μας. Να πω για κάτι ακόμα. Έχουμε, έχουμε χάσει. Και αυτό με στην και το βλέπω και σε εμά του νέου, που μπορεί λένε τι λένε ότι οι νέοι είναι επαναστάτε, έχουν καινοτόμε ιδέε, προδευτικέ. Θέλουν να πάνε κόντα στο κατεστημένο ότι το κατεστημένο είναι ότι έχουμε, έχουμε μια αλωτριωμένη κοινωνία, αποξενομένη, αλλά δυστυχώ το βλέπω και σε εμά, του νέου, ότι έχουμε χάσει αυτό το, το πραγματικό ενδιαφέρον. Να νοιαστούμε για, για τον άλλον. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος στην, στο βιντεάκι δεν ήθελε χρήματα εκείνη την ώρα. Ένα απλό τηλέφωνο να πάρουμε. Να σταματήσουμε τρία λεπτά, δύο λεπτά, πόσο θα μας πάρει ένα απλό τηλέφωνο. Φοβόμαστε να κάνουμε ακόμα και αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Αδιαφορούμε για τα αυτονόητα. Ε, και στο συμ... θέλω να πω και εδώ ότι δεν ξέρω αν εσείς το βιώνετε. Αλλά... Νομίζω ότι νιώθουμε και έναν υπερβολικό φόβο, δυστυχώ. Φοβόμαστε ακόμα και τον ίσκε μα. Για παράδειγμα, είμαστε στο λεωφορείο, οπουδήποτε στο δρόμο, κάποιο να μα πλησιάσει, να μα ρωτήσει κάτι απλό. Πού να πάει, ποια είναι αυτή η οδό. Εμεί παίρνουμε την τσάντα μα, την φυλάμε, την κρατάμε, φοβόμαστε μήπω σκέφτεται κάτι άλλο, έχει κάτι άλλο στο πίσω μέρο του μυαλού του. Και δημιουργούμε στο μυαλό μα πλάθουμε ένα σωρό φανταστικέ ιστορίε. Είμαστε τόσο καχύποπτοι που στην πραγματικότητα, στην ουσία, ο δεν ήθελε τίποτα όλα αυτά. Ναι, μας, Μαρία μου. Αυτή η αντίδραση συμβαίνει γιατί έχουν προπάρξει κάποια γεγονότα. Και όλοι σου λένε πρόσεχε, ειδικά οι γονεί μα, πρόσεχε παιδάκι μου που θα πα, πρόσεχε με ποιον θα μιλήσει, πρόσεχε σε ποιον θα κάτσει δίπλα. Έχουν συμβεί να σε πλησιάσει και να σου πάρει την τσάντα να σου πάρει το πορτοφόλι σου. Α πούμε, έχω προσωπικό παράδειγμα. Έχει συμβεί να σε πλησιάσουν, ε? δίθεν να σε ρωτήσουν κάτι και απλά να θέλουν να σου πάρουν τη τσάντα σου, σου το όλο κινητό σου. Ναι, έχω προσωπικό παράδειγμα ας πούμε, που κάθε πρωί στη σχολή που περιμένουμε το λοφορείο είναι μία ε, ηλικιωμένη κυρία η οποία μας πιάνει τη συζήτηση. Και την έχουμε δει, είναι κανένα ημέρος εκεί πέρα στη στάση του λοφορείου και ακούσαμε τις επόμενες μέρες ότι έκλεψε δύο πορτοφόλια π.χ. Έχω δηλαδή τώρα γιατί να μπω στη διαδικασία, ναι. δηλαδή έχω αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου. Είμαι καχύποπτη, δεν μπορώ να μην είμαι καχύποπτη. Που η παρουσία της δεν μοιάζει να είναι τίποτα, ότι θέλει να κλέψει, ή ότι θέλει γύρω, να κάνει. Θέλει αυτό είναι ο Έχω αυτό στο μυαλό μου όμω. Εγώ τώρα γιατί πρέπει στην επόμενη ε, για γιαγιούρα που θα δω να τη δώσω, και να μην με πιάσει αυτό το, η καχύποψία μου. Βέβαια, Μαρία, αυτό είναι συχνό φαινόμενο, αλλά υπάρχει και το, η αντίθετη μεριά που εγώ καθόμουνα, όπω κάθε φορά που το λεωφορείο για τη σχολή μου, και μια κυρία, γύρω στα 35. Να με ρωτήσει κάτι για το λεωφορείο. Και αμέσω μου εξέφρασε αυτό το παραπονό ότι. Που έχουμε γίνει πάρα πολύ καχύποπτοι, και δεν μπορούν να κάτσω να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. Πόσο αργά περνάει η ώρα όταν δεν μπορούν να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στη στάση. Και βλέπω ότι. υπάρχει βέβαια και η χαγιποψία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που απλά θέλουν μια απλή κουβέντα. Το έχουν ανάγκη. Γιατί μπορεί να είναι απλά μόνοι του. Να μην έχουν. που εμεί μπαίνουμε σπίτι, έχουμε τη μητέρα μα, τον πατέρα μα, αδερφά. Να πιάσουν μια κουβέντα. Οι άλλοι πόρτα και ένα τελείω μόνοι του. Ε, να θέσουμε άλλο ένα ερώτημα. Ε, πόσο είναι στη φύση μα να είμαστε ευαίσθητοι προ του ανθρώπου μα, Δηλαδή είναι θέμα παιδεία, γεννιόμαστε έτσι, το αποκτούμε από του γονεί μα, το μαθαίνουμε, Εγώ διδάσκεται. Γιατί οι Μαρία μου το καλλιεργούν αυτό. Πρώτα απ' η οικογένειά μα, από που βγαίνουμε και στη συνέχεια η κοινωνία μα. Αν η οικογένεια και η κοινωνία δεν φροντίσει αυτό ο νέο άνθρωπο που θα βγει να είναι ευαισθητοποιημένο διάφορου τομεί, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα για αυτό το νέο μέλο που βγαίνει στην κοινωνία. Και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας. Είναι σοβαρό το, το θέμα παιδείας. Πέρα από τα αναλυτικά προγράμματα, ε, οι, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν, πρέπει να, είναι, έχουν, να έχουν βασική μέρημνα να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε αυτό το τομέα. Πόσο μάλλον τώρα που οι κερίοι γίνονται όλο και πιο χαλυπή. Γιατί ε, δεν, είναι μόνο, μου, συγγνώμη, δεν είναι μόνο τα μαθήματα που θα πρέπει να μας διδάξουν, να βγαίνετε εντάξει και τελείως τη δουλειά του, δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιοι να φροντίσουν οτιδήποτε. Βλέπετε ένα παιδί συνεχωρημένο, βλέπετε ένα παιδί σκεπτικό. Συζήτησέ το. Δύο λεπτά από το διάλειμμα σου να αφιερώσει και θα είναι όλα καλύτερα. Ακριβώ. Και αυτό δεν διδάσκεται. Ε, το δείχνουμε με το παράδειγμά μα. Αν ο δάσκαλο δεν δείξει με το παράδειγμά του την, ευαισθη... την ευαισθητοποίηση στον πιο αδύναμο, στον πιο πτωχό, στον πιο λυπημένο, αν είναι τι Αν θέλει να ασχοληθεί, να αφιερώσει λίγο χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί. Άμα δηλαδή, το παιδί δεν νιώσει. Κοιτά, ο δάσκαλο μου ευαισθητοποιείται με το δικό μου πρόβλημα. Της τον νοιάζει. Του. Τον ενδιαφέρει. Και αυτό μετά, πώ θα πάει να δείξει στο συμμαθητή του που δεν θα έχει το βιβλίο μαζί του. Να πάει και αυτό να του δείξει λίγο από το μάθημα. Πώ θα ευαισθητοποιηθεί άμα δεν το λάβει, άμα δεν το νιώσει ότι το κάνει κάποιο άλλο γι' αυτό. Okay. Ε, υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Α πούμε, άκουσα τι προάλλε ότι μία δασκάλα σε ετοιμοτικό σχολείο ε, αποφάσισε να υιοθετήσουν μαζί την τάξη ένα παιδάκι από την Αφρική. Και όπου τα παιδάκια απλά, ε, όσο μπορούσε ο καθένα. Ε, Μία φορά το μήνα στείλανε λεφτά σε αυτό το παιδάκι. Δηλαδή, είναι πολύ καλό. Γιατί τα παιδιά βλέπουν και τη δασκάλα του που την έχουν ω πρότυπο σε αυτή την ηλικία, ότι ευαισθητοποιείται σε αυτά τα θέματα. Οπότε και αυτά μελλοντικά έχουν περισσότερε πιθανότητε να ευαισθητοποιηθούν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά έχουν πιθανότητε. Είναι ένα μικρό λιθαράκι αυτό στην ευαισθητοποίησή μα. Και εμεί το κάναμε αυτό στο γυμνάσιο. Είχαμε υφετήσει για τι τρει τάξει, με την καθηγήτρια των αγγλικών μα, ένα παιδάκι. Και κάθε χρόνο μα έστειλε γράμμα και φωτογραφία το παιδάκι. Και εμεί του ένα χρηματικό ποσό. Και κορίτσια, μην στεκόμαστε μόνο στο υλικό του πράγματο. Ε, μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μα των Ελισίων με χίλιου άλλου δύο τρόπου. Να δείξουμε το ενδιαφέρον μα. Να δείξουμε την αγάπη μα. Να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε. Ότι σε βλέπω που κάθεσαι εκεί. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην σου δώσω αυτή τη στιγμή χρήματα, αλλά σε νοιάζομαι. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Θα ασχοληθώ. Θα ψάξω. Αν μη τι άλλο, θα κάνω να κυριελέσουν για σένα. Πράβο να φύγουμε λίγο από την ιδέα των χρημάτων, δεν είναι η φιλανθρωπία μόνο τα χρήματα. Μπορούμε να προσευχηθούμε, να πούμε ένα καλό λόγο. Πολλέ φορέ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους και για την πίστη μας εμείς χριστιανοί, πώς ε, να ψάχνουμε δύσκολες ε, θεολογικά ζητήματα ή πώς θα κάνουμε πράξη την πίστη μας. Μα είναι πιο απλό πιο, πιο τρόπο να δείξουμε την πίστη μας η αγάπη, η απλή και άμεση αγάπη, η καθημερινή. Με το συνάνθρωπό μας, με το γείτονά μας, το πρωί που θα το συναντήσουμε στο δρόμο. Το χαρούμενο πρόσωπό μας. Ε, και αυτό που πούμε για την άμεση αγάπη και συγκεκριμένα για την προσευχή βρήκα ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρον ιστορία στο ίντερνετ του Πέτρου Κουμπλή που μιλάει για την προσευχή. Ε, η ιστορία λοιπόν αυτή είναι μια μητέρα που ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα και δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Η γυναίκα αυτή δεν θα γίνει ποτέ τραπεζίτης, στέλεχος και υπουργό. Δεν θα κάνει ποτέ υψηλέ μορμίε, δεν θα κινηθεί στο παρασκήνιο, δεν θα μπλέξει με μετοχέ, ψεύτικα λογιστικά στοιχεία και, προθε... και προμήθειε. Ποτέ δεν θα τηλεφωνήσει σε δημοσιογράφου και δεν θα διαρρεύσει πληροφορίε. Κανεί δεν θα την κολακέψει ω εξέξου προσωπικότητα, καμία υπηρέτρια δεν θα, στο κρεβάτι και καμία οπλισμένη δεν θα την προστατέψει από την αγάπη του λαού. Είναι μια μητέρα που ζει να διάρρει και τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αμέσω καρφώνονται οι σκέψει στο μυαλό τη με το που παίρνει στο κρεβάτι τη. Σκέψει επίμονε. Τι να κάνει άρα για το γλυκό μου το παιδί, Πώ περνάει εκεί μακριά μα, Τρώει καλά, Τον στεναχωρεί κανεί, Χαμογελάει ποτέ. Με ποιου κουβεντιάζει, Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Είναι ευχαριστημένο με τα μαθήματά του, Γιατί δεν μου μιλάει τόσο συχνά στο τηλέφωνο, Το έχω παράπονο αυτό, αλλά ξέρω πω είναι ερχομμένο. Γιατί να είναι αγχωμένο, σαν να μην άκουσα χθε καλά τη φωνή του. Μήπω είναι αδιάθετο, μήπω κρύωσε και δεν μου το λέει για να μην με ανησυχήσω, Είναι άρρωστο το αγόρι μου και δεν μου το λέει. Τούπα να, πουλο... Τού να πάρει ένα πουλόβερ ακόμα. Έχει κρύο εκεί πάνω. Μου λείπει, μου λείπει. Η μητέρα σηκώνεται. Είναι 4 το πρωί. Κάθε βράδυ σκέφτεται το παιδί τη που λείπει μακριά. Και μετά τη βρίσκει το ξημέρωμα να ανησυχεί για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θα με διώξουν. Δεν είναι απλώ ένα φόβο. Τώρα το ξέρω πως σίγουρα θα με διώξουν από τη δουλειά. Δεν πάμε καλά. Χθε είδα την ίσπραξη. Δεν είχαμε τίποτα. Και το βλέπω το πρόσωπο του Διευθυντή. Είναι διαρκώ κακόκεφος. Θέλει να μα απολύσει. Σκέφτεται πότε θα μα το πει. Γι' αυτό είναι έτσι τι τελευταίε μέρε. σω βέβαια να με κρατήσουν μέχρι τι γιορτέ. σω να με κρατήσουν μέχρι το Δεκέμβρη. Δεν θα με διώξουν τώρα. Δεν του συμφέρει. Μπορεί να μείνω και μέχρι το Γενάρη. Μέχρι το Γενάρη δεν θα με διώξουν. Θα με διώξουν. Μια Παρασκευή θα μου το πει. Μπορεί όμως να διώξουν και την Αλεξάνδρα πρώτα ή εμένα. Ίσως με χρειάζονται περισσότερο. Ή πως όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα βράδια περνούν με υπολογισμούς και λογαριασμού. Με μαύρα σενάρια. Με φανταστικές στοιχομηθίε. Με υποθετικές απαντήσεις και αντιδράσεις, Με μολύβι και χαρτί. Κουμπιουτεράκι και βαριές μελανχολικές ανάσες. Άλλο η φτώχεια και άλλο η μιζέρια. Άλλο η φτώχεια και άλλο η μιζέρια. Θυμόταν τα λόγια του παππού της και έπαιρνε λίγο θάρρο μέχρι να ξαναβουτήξει στη σκοτεινιά τη. Μα εκείνο το βράδυ τη Τρίτη. «Το ήξερε πως δεν είχε καμία απολύτως ελπίδα να κοιμηθεί. Δεν θα μπορούσε να φεθεί μετά από ό,τι είχε συμβεί το πρωί. Μήπως μπορείτε να μου δώσετε λίγο ψωμί σας παρακαλώ πολύ» της είπε. Εκείνη με την άκρη του ματιού τη, είδε πως η τρεμάμενη φωνή ερχόταν να μου ένα ρακέντι το άντρα που στηριζόταν πάνω στον τοίχο. Ένστικτοδός έσφιξε προστατευτικά την τσάντα τη και επιτάχυνε το βήμα. Σκέφτηκε για πολύ λίγο να σταματήσει και να τον κοιτάξει, αλλά γρήγορα συνέχισε τον δρόμο τη, κρατώντα και την πλαστική σακούλα με τον καφέ, τις ντομάτε και το ψωμί. Και κατευθύνθηκε προ το κέπ τη πλατεία που θα έκλεινε σε μισή ώρα και ίσα ίσα το προλάβαινε. Δεν ξανά τη φωνή του και γρήγορα πίστεψε πω θα τον ξεχνούσε, αλλά δεν έγινε έτσι. Τι έκανα, αναρωτιόταν στο μικρό του σαλόνι. Θεέ μου, τι έκανα. Ένα άνθρωπο μου ζήτησε ψωμί. Ένα άνθρωπο μου ζήτησε ψωμί και εγώ δεν του έδωσα. Δεν του έδωσα. Δεν του έδωσα. «Προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό της. Βρήκε χίλιε δύο δικαιολογίε. Θα μπορούσε να απαλύνει την έντασή της με τη σκέψη πως σίγουρα κάποιος άλλο θα τον είχε βοηθήσει. Για να φάει. Δεν μπορεί. Κάποιος άλλο θα είχε βρεθεί. Δεν είναι δυνατόν. Όμως τίποτα δεν την ηρεμούσε πια». Δεν ήταν ένα ζητιάνο τη γειτονιά από εκείνου που κάποτε του έδινε κάποιο κέρμα και ο άντρα τη τιμάλωνε πω αυτοί είναι επαγγελματίε. μη του δίνει τίποτα, κακο, τίποτα. Κακό κάνει. Βιομηχανία είναι. Σταμάτα να δίνει. Ήταν ένα άνθρωπο που ζήτησε μόνο λίγο ψωμί. Μόνο λίγο ψωμί για να ζήσει. Λίγο ψωμί. Οι άνθρωποι σοκάρονται κάθε μέρα από τη βία των εικόνων και τη βία των γερών. Φτάνει όμω και μια μέρα ή μια νύχτα που οι άνθρωποι σοκαρίζονται από τον ίδιο του τον εαυτό. Εκείνο το βράδυ δεν συνέβη τίποτα σημαντικό για να το πούνε οι ειδήσει. Δεν άλλαξε η ιστορία, δεν άλλαξε το σύμπαν, δεν επηρεάστηκαν οι δείκτε του χρηματιστηρίου, οι αγορέ, τα ποσοστά των κομμάτων και τα χρέη των κρατών. Εκείνο το βράδυ, μια γυναίκα κάπου στην Αθήνα έκανε την προσευχή τη. Και δεν ήταν η, προ... η προσευχή του τραπεζίτη, δεν ζητούσε ανταλλάγματα. Εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο και εσύ θα μου δώσει αυτά που σου ζήτησα. Στη δική τη προσευχή, δίπλα στην οικογένειά τη βρισκόταν και ένα ερη Άνθρωπος που δεν είχε καν ξεκάθαρη μορφή, αλλά το αγαπούσε όσο και τον εαυτό της. Και εκείνο το βράδυ, χωρίς να το ξέρει, η ζωή της άλλαξε για πάντα. Στην ιστορία που μας διάβασες Μαρία, μπορούμε να το δούμε πράγματι σε πολλά σημεία. Ένα από αυτά είναι ότι αυτό που είπε ακριβώς η γυναίκα στην προσπάθειά της έτσι να ηρεμείσει τον εαυτό της, να κατευνάσει τι τύψει της. Ε, αυτό που είπε ότι δεν μπορεί, κάποιος άλλος θα είχε βρεθεί, δεν είναι δυνατόν, κάποιο άλλο θα είχε βρεθεί να το βοηθήσει. Και πράγματι πόσες φορές περνάμε από ανθρώπους φτωχούς, με αυτήν ακριβώ τη σκέψη τον κοιτάμε και σκεφτόμαστε μετά. Ναι, σίγουρα κάποιο θα βρει. Δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι. Κάποιο, σε κάποιον θα του μίλησε αυτό ο άνθρωπο, στην ψυχή του και κάποιο θα έδωσε βοήθεια. Καλά, βέβαια, μπορούμε να το σκεφτούμε καν αυτό. <laughs> Αυτή είναι η καλή εκδοχή, νομίζω. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το σημείο που λέει ότι με την προσευχή που έκανε για τον άνθρωπο αυτό, βοηθήθηκε η ίδια στη ζωή τη. Δηλαδή, μπορεί άλλο όχι μόνο να. να, να θέλει τη βοήθειά αλλά μπορεί και να μην θέλει να τον βοηθήσουμε. Για του δικού του λόγου καθένα. Οπότε εμείς με την προσευχή μας τον βοηθάμε με έπρακτο τρόπο, πραγματικά. Δεν το ξέρει αυτός, κάνει ό,τι μπορεί να κάνουμε προσευχή για αυτόν, αλλά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο δίπλα μα είναι καλά, είμαστε κι εμείς καλά, είναι λίγο σαν αλυσίδα. Δεν μπορώ να ευτυχώ εγώ σε έναν κόσμο που βουλιάζει. Είναι παραλογικό, είμαι τρελή αν το κάνω. Ενώ όταν όλοι γύρω μου είναι ευτυχισμένοι, π.χ. η οικογένειά μου, δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη όταν η δική μου είναι στεναχωρημένοι. Πρέπει όλη η οικογένεια να είναι ευτυχισμένη και μέσα και εγώ, στο σύνολο αυτού, είμαι μέρο, μέσα και εγώ να είμαι ευτυχισμένη εκεί. Αν η κοινωνία μα νοσεί, είναι ακριβώ γιατί έχουμε χάσει αυτό το πνεύμα τη συλλογικότητα και ότι αυτό ακριβώ που είπε. Τη αλληλοσυμπαράσταση. Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση, δεν νοιαζόμαστε. Είναι μονάδες, ίσως στέγει το κράτος, γιατί δεν έχουμε ένα κράτος που λέμε έχει στόχου, στόχους, κοιτάμε εκεί, το ενισχύουμε και κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Μακάρι να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κέλυφος και εμείς ως ναι, να έχουμε αυτό το όραμα στη ζωή μα, το, το προσωπικό μας κέλυφος να σπάσουμε, να σταματήσουμε να ενδιαφερόμαστε για το δικό μας βόλεμα, για το θα, πώς θα διοριστούμε το πιο εύκολο τρόπο, πώς θα κλέψουμε το κράτος και να νοιαστούμε για, για αυτό το συλλογικό, για γιατί έτσι θα πάει μπροστά και η χώρα μα και θα βγει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και Δεν είναι μικρό... μόνο η κρίση οικονομική που το έχουμε πει χιλιάδε φορέ και το πιστεύω σίγουρα. Είναι και η κρίση ηθική. Ανέκαθεν υπήρχε κρίση. Αλλά πάντα το ξεπερνάγαμε. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει στα, σε τέτοιο στάδιο. Γιατί έχει, αυτό έχει επέλθει έχουν... κρίση σε πάρα πολλού τομεί. Και έχουν αλλοιωθεί. Το πιο θλιβερό είναι ότι έχουν αλλοιωθεί αυτέ οι ανθρώπινε σχέσει. Οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ. Ε, και κάτι ακόμα που θέλω να πω. Ε, και το λέει και ο Μέγα Βασίλειο και ειδικά εμεί οι χριστιανοί. Πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε και πόσο μεγάλο χρέο Δεν είναι όπω είπαμε, μόνο ηλική βοήθεια, ούτε μόνο ένα χαμόγυλο, ένα καλό λόγο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε κι εμεί είναι η πνευματική μα βοήθεια. Που όπως χαρακτηριστικά λέει ο Μέρο Βασίλειο, την πνευματική ελλειμοσύνη μπορεί να την εξασκεί ο καθένα μα. Και όταν λέμε πνευματική ελλειμοσύνη, δεν εννοούμε να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο και να κάνουμε κατήχηση. Η όλη μα στάση, όλη μα ζωή. Να είναι αυτή την οποία Χριστός δίδαξε. Να μην ψάχνουμε δύσκολου τρόπου και να μπλέκουμε σε συζητήσει και να αναλύουμε θεολογικά ζητήματα. Η απλή στάση μα. Εκτό το... αν μα ρωτήσει κάποιο να τον αναλύουμε και τον βοηθήσουμε. Ναι, να ξέρουμε βέβαια κι εμεί, για να μην βρεθούμε εκτό απρόπτου. Αλλά αυτό που θέλω να πω να τονίσω είναι ότι η όλη μα στάση μπορεί να βοηθήσει τον άλλο να του δείξει ότι υπάρχει κι άλλο δρόμο, κι άλλη ζωή. Λίγο πιο ηρεμή, βέβαια. Εμεί, οι χριστιανοί λοιπόν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό και το λέμε συχνά. Πώς αγαπάμε όμως τον Θεό που δεν τον έχουμε δει ποτέ και δεν αγαπάμε τον πλησίον μας που τον βλέπουμε κάθε μέρα. Πραγματικά είναι λίγο σαν σχήμα ξύμωρο, σαν αντίθεση. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί όμως στις καθημερινές ευκαιρίες που μας δίνονται να δείξουμε αυτή την αγάπη μας αδιαφορούμε. Και αν σκεφτούμε ότι οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι παρά... Οι εικόνε του Ιού του Θεού είναι οι άνθρωποι, οι πο, σαν πόρτε που βάζει ο, ο Θεό στη για ζωή τον μας. Ακριβώς, για να πλησιάσουμε περισσότερο. Ακριβώ, για να τον και να πλησιάσουμε και να φτάσουμε κάποια στιγμή στην ουράνιο βασιλεία. Και ένα απλό παράδειγμα που δεν ξέρω να το γνωρίζετε είναι η ιστορία του Μπάρμπα Πανόφ. Ο οποίο ε, ζήτησε από το Θεό να τον δει. Και του λέει ότι θα με συναντήσει, λέει, την παραμονή των Χριστουγέννων. Περίμενε λοιπόν ο Μπάρμπα Πανόφ από το πρωί να τον δει. Όσο κόσμο πέρασε από το μαγαζάκι του τον βοήθησε τον οδοκαθαριστή, του πρόσφερε καφέ και λίγη ζεστασία στο δωμάτιό του. Μία κυρία με το μωράκι της που πέρασε, της πρόσφερε λίγο από το, λιγο, λίγο από το φαγητό του και ζεστά παπουτσάκι για το παιδί της. Και πάρα πολλοί κόσμος πέρνε και από το μικρό του μαγαζάκι, γιατί είχε πάντα με καλό λόγο να του πει και λίγη βοήθεια. Όμως το τέλο τη ημέρα ήταν συνοχωρημένος γιατί δεν είδε το Θεό. Τότε ήταν σαν να γέμισο το δωμάτιό του ε, κόσμο, και του είπε ότι ε, εμένα δεν με είδε, εμένα δεν με είδε, αφού ήρθα. Και εμφανίστηκαν όλοι οι άνθρωποι που είχε βοηθήσει εκείνη τη μέρα, και του είπε ότι είσαι αυτά τα πρόσωπα ήμουν που βοήθησες. Πράγματι, είναι ένα τόσο απλό παραμυθάκι, απλό παράδειγμα αυτού του Μπαρμπαπανόφ, πόσο δείχνει και αντανακλά την, την αγάπη μα στο πλησίο και την πίστη μα. Την αυθόρμητη αγάπη μα, την αυθόρμητη βοηθειά μα. Που δεν θα κάτσει να σκεφτεί τώρα τον βοηθήσω, αυτό να μην τον βοηθήσω. Πράγματι. Λοιπόν, να είσαι άνθρωπο, όπω τουλάχιστον ορίζει η ετοιμολογία τη λέξη. Α δούμε λοιπόν την ιστορία ενό σύγχρονου σαλού τη Εκκλησία μα. Όχι ενό κοινού ανθρώπου, κάθε άλλο, ενό καθηγητού. Όχι ενό οποιοδήποτε πανεπιστημίου, αλλά του κορυφαίου Χάρβαρντ. Τον είδα εφνίδια μέσα στο τεράστιο θάλαμο με τα 65 με 70 κρεβάτια μέσα στο πανδημόνιο που κάνουν 70 άνθρωποι όταν μαζεύονται και στριμώχνονται σε ένα μικρό χώρο, το φω πολύ. Ήταν πρωί όταν άνοιξε η βαριά πόρτα και ανεβήκαμε η νέα ομάδα των δέκα φοιτητών ιατρικής στο τμήμα ποτοξίνες στο Δαφνί. Πρόσωπα κινούν το ΑΝΕ ΑΕΝΑ μέσα στο φαρδύ διάδρομο που άφηνε τα κρεβάτια τους. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της πατρίδας και από, ακόμη πιο πέρα. Μου κέντρισε τον ενδιαφέρον ένας ψηλός ξανθοπός με μαύρα ρούχα και περιλάμιο λευκό με λίγο υποτυπώντας ξανθό Άρχοντα, ατάραχο, γαλήνιο, μέσα από την ταραχή, κατάλαβα ότι επρόκειτο για ιερέα. Ευτυχώ είπα μέσα μου, ένα καθολικό ιερέα στο τμήμα αποτοξίνωση. Ευτυχώ που δεν είναι ορθόδοξο. Να ξεφτιλιζόμαστε στου γιατρού και στους συμφοιτητέ μα. Ευτυχώ. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδε, βάλαμε τι ιατρικέ μα μπλούζες και με τον υπεύθυνο ιατρό προχωρήσαμε στο κρεβάτι του πρώτου ασθενού. Δεν θυμάμαι τίποτα από το πρώτο αυτό μάθημα. Ούτε γιατί ήταν μέσα ο ασθενή, ούτε τη φάρμακα έπαιρνε, απλώ τη ρήμνη των λόγων που είπε. Έχουμε και τον παπά και μα βοηθά. Και περνάμε καλά. Και ενώ έπρεπε να φύγουμε σε τρει μήνε, επισπεύσαμε το πρόγραμμα. Χάρη σε αυτόν και θα φύγω σε ένα μισή μήνα. Τότε μετάραξε ο λογισμό μου. Ένα καθολικό παπά με το κουστούμάκι του τον βοήθησε αυτόν. Αδύνατον, ένα καθολικό παπά. Στη δεύτερη επίσκεψη, την επόμενη εβδομάδα, πάλι τα ίδια. Άλλο ασθενή και νέα αποκάλυψη. Ευτυχώ που έχουμε και τον παπά και μα βοηθά. Ειδικά τα βράδια που μένουμε τους του μας. μα. Μα παρηγορεί, μα εμψυχώνει. Είναι δικό μα παπά, Ορθόδοξο. Ένα κρύο ρεύμα με διαπέρασε. Γκρεμίστηκαν όλα. Ο ευσεβισμό μου δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα παπά Ορθόδοξο ήταν μέθησο. Είχε ανάγκη αποτοξίνωση και βρισκόταν πίσω τα σίδερα με άλλου παράνομου. Μέθησου, ναρκωμανής. Ούτε καν σε κάποιο διεκτικό κέντρο αποτοξίνωση. Η ιδέα που είχα για άσπηλη Εκκλησία και οφειλόταν στην νεότητά μου, ξεθόργιασε απότομα. Τον πλησίασα. Στεκόταν όρθιο και συνομιλούσε με έναν άλλον ασθενή που έτρεμα τα χέρια του. Συνομιλούσε απλά. Για το τίποτα. Ο άλλο τον άκουγε. Του έλεγε τα προβλήματά του. Του μιλούσε γρήγορα. Ο παπά άκουγε με μια απέραντιστοργή και τα ζωντά τον. Είχε πρόσωπο καθαρό. Μάτια γαλάζια. Ηλικία 55 χρονών περίπου. Χέρια άσπρα. Δάχτυλα μακριά. Τέλο πάντων, όλα πάνω του ήταν, είχαν κάτι το αρχοντικό. Το απάντησε σιγά με μια προφορά με αγγλική ήχο. Ήταν ξένο. Παπά Ορθόδοξο ξένος, ξένος. Μόλι τελείωσε με τον άγνωστο, στράφηκε σε μένα και με ρώτησε. Χαουάριου. Έμαθα ότι ήταν Έλληνα που γεννήθηκε στο εξωτερικό. Οι γονεί του είχαν φύγει για την... για την πέρα από τον Ατλαντικό Αμερική. Τον έστειλαν όμω οι γονεί του παππούδε του, στην Κατερίνη. Έτσι είχε μάθει καλά ελληνικά και είχε ένα σύνδεσμο με την παράδοση τη χώρα μα. Ένιωθε διάνετα, σαν να το γνώριζα από χρόνια. Είχαν φύγει ενδιασμοί μου. Τι θέλετε από μένα, με ρώτησε. Θέλω να μάθω γιατί βρίσκεται σε αυτό το χώρο και θεραπεύεστε. Τέλο πάντων, να σα γνωρίσω. Καθηγητής του Χάρβαρτ, στην έδρα των Παλαμικών Σπουδών και Βημαντική Ψυχολογία. Καθηγητής στο Χάρβαρτ, στο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό ίδρυμα τη Αμερική, κέντρο τρόφιμο τη ψυχιατρική πτέρυγα του Δαφνίου, στο τμήμα αποτοξίνωση. Η διαφορά είναι ηλικιώδη. Πάτε, πώ φτάσατε εδώ. Ήμασταν μια παρέα φίλη που τελειώσαμε τη σχολή. Του τυμίου σταυρού στη Βοστόνη. Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά και γίναμε ιερεί. Ο καλύτερο όλων μα, πριν δέκα περίπου χρόνια, πέθανε ευνίδια. Τον κυδεύσαμε και γυρίσαμε στα σπίτια μα. Τότε με κατέλαβε ένα πνεύμα λύπη, και από τότε άρχισα να πίνω. Τέλο πάντων, σε λίγο καιρό ήμουν εξαρτημένο από το ποτό. Εάν δεν έπινα έτρεμα. Δεν μπορούσα να διευθετήσω τα θέματα μου. Στην αρχή το έκρυβε τη γυναίκα μου για τα παιδιά μου. Δεν μεθούσα, αλλά έπεινα. Ήμουν με ποτήρι στο χέρι. Πειράχτηκε και το ύπαρ μου. Συνεχίζει ο φοιτητή, η Αμερική φημίζεται για τα αποτοξινοτικά απο... τη κέντρα. Πώ ήρθατε σε αυτέ τι άθλιε συνθήκε, Ευάγγελε, πριν πολλού μήνε προκηρύχθηκε μια θέση στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα Παλαμικών Σπουδών. Ήρθα λοιπόν και εγώ εδώ, αφού πήρα την άδεια από το Πανεπιστήμιο μου στο Χάρβαρτ, να βάλω τα χαρτιά μου για αυτή την έδρα. Οι μήνε περνούσαν, δεν τίποτα. Καθηγητικέ σύντρικε, συνεδριάσει επί αλλά τίποτα. Την έδρα μου στο Χάρβαρντ την είχε πριν από μένα ο Πατρί Γεώργιος Φλωρόφσκι. Και κάποια λόγια τα οποία μου είπε ο Πατρί Γεώργιο Φλωρόφσκι είναι τα εξή. Παπά μου, το να πλησιάσει το σύγχρονο άνθρωπο είναι τέχνη. Το ουσιώδε είναι να μεταφερθεί στη θέση του, να σβήσει τον εαυτό σου και να αφήσει τον Χριστό να μιλήσει. Όλη σου η θεολογία που σε έμαθαν σωριάζεται, γίνεται θρύψαλα μπροστά σε έναν εγκληματία, ένα νεκρό. Όμως η ζωντανή ζεστασιά της παλάμης σου μπορεί να κάνει ανθρώπους βυσμένους, λερωμένους και άσχημους, να ακτινοβολούν ξαφνικά ακτίνες φως και να ανασύρει στην επιφάνεια αυτό που κοιμάται. Ο μυστικός δίπνος, η θεία κοινωνία που ετοιμάζει, είναι μυστήριο εν πορεία. Γι' αυτό στεκόμαστε όρθοι. Και αν γίνουμε απόβλητοι από την κοινωνική ζωή, πρέπει να οριμάσουμε σαν μια γενιά ομολογητών. Πατέρ λέει, συναχίζει ο νεαρό γιατρό, ο φοιτητή, είδο ότι άνθρωπο του Θεού. Σε παρακαλώ, πε μου, ποια είναι η μυστική σου εργασία, τι μου κρύβεις Ευάγγελε, ήλθε η ώρα νομίζω να μάθει όλα τα κατεμέ σαν μια παρακαταθήκη διδασκάλου προ μαθητή. Δεν είμαι άρρωστο, τουλάχιστον δεν πάσχω από αλκοολισμό. Μεταξύ των σπουδών μου είναι και η ψυχολογία του Χρήστη. Αφού ήρθα στην Αθήνα και κατέθεσε τα χαρτιά μου και ο καιρό περνούσε. Με το σήμερα, με το αύριο, μίλησα με το διευθυντή τη κλινική που είναι φίλο μου από την Αμερική και του είπα για προγράμματα στην Αμερική όπου ο γιατρό ζει μαζί με του αρρώστου για όλο το χρόνο του προγράμματός του με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώ το πρόγραμμα χωρί κανεί να το γνωρίζει από του συναρώστου μου. Ζω έγκλειστο τρει μήνε περίπου. Μα τι μου λέτε, συνεχίζει ο Πουλήσατε τον εαυτό σα σαν δούλο εδώ μέσα. Δεν βλέπετε ούτε καν παιδιά. Υποφέρετε την τρέλα του καθενός. Ναι, αλλά έχω το δωμάτιάκι μου, την προσευχή μου, την πίστη μου. Έχω τον καθρέφτη μου, όλους τους αδελφούς τους έγκλειστους. Εκείνο που με ξεσχίζει είναι ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Τώρα τελευταία βέβαια, παίρνω κι εγώ άδεια όπω όλοι και πηγαίνω εδώ σε ένα μοναστηράκι να λειτουργώ και να επανέρχομαι. Μα δεν τρελαθήκατε εδώ μέσα, τόσο καιρό φυλακισμένο Πιέστηκα, πιέστηκα, ήταν μια εμπειρία τάφου. Αλλά όμω γνώρισα όλου αυτού του φίλου του Χριστού, του ελάχιστου, αυτού που πιστεύουν ότι είναι ανάξιοι του Παραδείσου. Του συμπαραστάθηκα, του άκουσα, του έδωσα λίγο νερό, λίγη πίστη. Και κυρίω επλατήμθηκα κι εγώ και πάλι δούλο αχρίω είμαι. Αναλογίζομαι την ώρα τη εξόδου μου και ελπίζω στο έλλειο τη Εκκλησία του και στο δικό του. Μα πατέρνικολα, είστε τόσο νέο, ούτε 53 χρονών. Ήταν Τετάρτη τη πρώτη των Ιστιών που κάναμε αυτή την κουβέντα τη καρδιά που μου χάραξε την καρδιά. Την Παρασκευή, είπε ο πατέρνικολαο το φοιτητή, Θα πάρω άδεια, θα πάω στο μοναστεράκι που σα είπα για του χαιρετισμού και τη λειτουργία τη Κυριακή Ορθοδοξία. Ελάτε κι εσεί να σα δούμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο το Σάββατο να σα πούμε την ώρα τη λειτουργία την Κυριακή. Πράγματι, το Σάββατο τηλεφώνησα. «Σας παρακαλώ, θέλω να μιλήσω στον πατέρα Νικόλαο» «Δεν γίνεται» μου είπε «Πότε να ξαναπάρω για τον πατέρα Νικόλαο» Μόλις προ τελείωσε τη Θεία Λειτουργία κατέλησε και πέθανε μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που την ασπαζόταν για να βγει από το ιερό Επειδή αργούσε να βγει, μπήκε ο και το βρήκε γονατιστό, αλλά χωρίς πνοή Είχε έρθει η αστυνομία, θα τον πάνε για νεκροτομή, θα τον στείλουν στην Αμερική. «Μα δεν ξέρω τι λέτε πάτερ, εγώ προχτές του μίλησα, τέλος πάντων ήμασταν μαζί, ήταν μια χαρά». «Δεν μπορεί, δεν είναι αυτός». «Όχι, αυτός είναι, έτσι το ήθελε ο Θεός». Έτσι λοιπόν ετυλειώθη ο άρχον Νικόλαος, ο εργάτης των εντολών του Χριστού, ο κρυφός, ο φίλος μου, ο λιγοήμερος, ο γνήσιος ποιμένας που άφησε τα 99 για το 1, που πουλήθηκε σαν δούλο κι αυτός ο ιερέας του 21ου αιώνος που τα μάτια του δεν απατήθηκαν αλλά είδε καθαρά την εικόνα του κόσμου χωρίς φαντασία. Και ιστορία. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν την είχα ξανακούσει. Εάν λοιπόν εμεί τώρα σκεφτόμαστε τα 10-20 λεπτά, μάλλον αυτή η σκέψη έχει φύγει από το μυαλό μα, γιατί αυτό ο άνθρωπο έχει θυσιάσει πραγματικά ολόκληρη τη ζωή. Μάλλον δεν έχει θυσιάσει καθόλου χρήματα, αλλά τη ζωή του πραγματικά θυσία ολόκληρη την οικογένειά του. Ε, πολύ σημαντικό. Και τον εαυτό του θυσίασε. Έτσι, θυσίασε. Πόσο, πόσο ταπίνωση θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Εσύ ένα γιατρό στο Harvard, να κλειστεί μέσα σε, ένα, σε μια κλινική κέντρο αποτοξίνωσης και να παριστάνει εσύ ίδιος τον αλκοολικό για να βοηθήσει του ασθενείς σου, του συνανθρώπου σου. Απίστευτο. Εγώ δεν, μπορώ, δεν, δεν πάει το, ανθρώπω, το μυαλό μου σε τι σημείο αγιώτε έχει φτάσει αυτό ο άνθρωπο. Νομίζω ότι εκτέλεσε έμπρακτα την προτροπή του Χριστού, ότι Αγαπάτε Αγάψε πραγματικά τον συνανθρωπό του. Περισσότερο από τον εαυτό του τον αγάπησε. <laughs> Όχι μόνο σε αυτόν, περισσότερο Πασικά, από τον εαυτό του. Όσο και να σχολιάσουμε αυτήν την ιστορία είναι τόσο συγκλονιστική που όσες φορές που την διαβάσαμε και την ακούσαμε μαρέγκο, πάλι ανατρίχιασα. Και κορίτσια, κλείνοντα και με αυτή την ιστορία που ακούσαμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά ίσω εμεί οι χριστιανοί να έχουμε έτσι το χαρακτηρισμό ότι είμαστε συντηρητικοί, ότι είμαστε άνθρωποι που δεν συμβαδίζουμε με την εξέλιξη, με την πρόοδο. σω να μα λένε και κολλημένου σε κάποια λόγια τα οποία γράφτηκαν τόσου αιώνε πριν, και πώ αυτά τα λόγια είναι δυνατόν να βρίσκουν πεδίο εφαρμογή στον 21ο αιώνα. Σίγουρα έχουμε κάνει συζητήσει με συμφθητέ μα όμως ε, είναι αυτό πραγματικότητα αυτό το αυτό το, αυτό το παράδειγμα του του σαλού του διαχριστόν σαλού είναι φαίνεται να είναι παλαιο, παλαιοληθικό. Όχι, δεν... νομίζω νομίζω δείχνει ακράταχτα το ότι ο χριστιανισμός δεν είναι για να φαίνεται Δηλαδή, δεν είναι, εντάξει, μπορεί να σε λένε συντηρητικό, αλλά δεν σε πειράζει τόσο πολύ από τη στιγμή που είσαι κάνει αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που λέει η καρδιά σου. Δεν σε πειράζει τόσο πολύ. Είναι και αυτό. Είναι, δηλαδή, τι τον πήραξε ότι έκανε τον αλκοολικό, Του φαίνεται. Δεν είναι τόσο πολύ. Είναι. Του είναι. Το έκανε όμω αυτό. Βοήθησε κάποιου ανθρώπου που ήταν εξαρτημένου. Του βοήθησε. Δηλαδή, μα ενδιαφέρει τόσο τι λένε για μα. Θα ασχολιόμασταν απλά με αυτά που μα λένε. Να, απο, να ε, αποκρούσουμε αυτά που μα λένε και δεν θα μα ένοιζε να κάνουμε πράξη αυτά Θα χάναμε αυτή, την ουσία. Ναι, όντως και εγώ εκεί στέκομαι στο ότι δεν, δεν, και να το λένε, δεν ισχύει αυτό δηλαδή αυτή η ρίση του, του Κυρίου αγάπα των πλησίων σου είναι δυνατόν να, είναι, να μην είναι προοδευτική να μην είναι καινοτόμα ειδικά σε μια εποχή όπου η άνεφο αγάπη αποτελεί μια ουτοπία από τη μια πλευρά αλλά και από την άλλη όσο, προ, όσο προχωράει η εποχή και γίνονται όλο και πιο δύσκολες συνθήκες η βοήθεια, γίνεται, η βοήθεια για το διπλανό μας γίνεται όλο και πιο άμεση και επιτακτική είναι δυνατόν η ρύση αγάπη των πλησίων σου, αγαπάτε αλλήλους, αγάπη τον πλησίων σου ως αυτόν, να μην είναι καινοτόμα και προοδευτική. Και το ρίξε το κάτω-κάτω, ε, αν πρόοδο είναι το να περιφρονώ τον άλλον και να μην του δείχνουν αγάπη, προτιμώ να είμαι τη Ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου Μαρία. Ε, ωραία λοιπόν, μακάρι λοιπόν να ευχηθούμε όσο μπορούμε σε οποιαδήποτε... Αφορμή και ευκαιρία μα δίνεται να κάνουμε πράξη αυτή την εντολή, να αγαπάμε τον πλησίον μα. Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μα την ιστορία που διαβάσαμε και την αμέριστη αγάπη που έδειξε. Και να μπορούμε να, να μοιάσουμε έστω στο ελάχιστο, σε αυτά που μπορούμε. Αυτά λοιπόν για απόψε από τι ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση σα καλλινηχτίζει από την Μαρία Σαρίνγκολη. Καλό βράδυ. Από την Πολυξέννη Παπαδοπούλου. Καλό βράδυ. Και από τη Μαρία Παπαδημητρίου. Από όλους μας να έχετε ένα καλό βράδυ. καταγραφές Η Δαντιοφωνική Συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο